Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε Και σήμερα Παρέα με τον τοίχο Να τα πούμε, να τα πείτε Γιάννης Λαζάρου εδώ 2681 4060 Εργάζεται ο κύριος τηλέφωνος Μπορείτε να μας πάρετε Να μας πείτε τα ωραία σας να ανατρέψετε αυτά που σκεφτόμαστε Να μας πείτε ό,τι θέλετε Τέλος πάντων Πολλές καλημέρες όλος τους φίλους Που είναι συνδεδεμένοι και εδώ Γύρω από αέρος Αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Από τη Θεσσαλονίκη Την Αθήνα Το, το Λεμαΐδα Βέρια, Νεμαία Κρήτη Εξωτερικό Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα σε όλο τον κόσμο διότι από ό,τι φαίνεται Lord, Έρθε η καλή μέρα. Ήρθε I'm fall. I'm fall Ήρθε σαν την ελπίδα I'm fall. I'm fall so Οι πρωταγωνιστές του Με Οι πρωταγωνιστές του περιοδεύοντος θεάσου καβάλισαν το C 130 και μετέβησαν στη Σύνοδο, ε, στη σύνοδο των, ε, Κορυφής στη Σύνοδο Κορυφής Ρε παιδιά με συγχωρείτε Μα σας κάνω μια ερώτηση έχω μια απορία εγώ αλλά αν έχετε κι εσείς πάρτε με ένα τηλέφωνο να μου αν ξέρετε μάλλον πάρτε με ένα τηλέφωνο να μου τη λύστα αυτή την απορία Εκεί στη Σύνοδο Κορυφής Εκείνους τους οποίους ακούμε από παλιά α πούμε ήταν η Μέρκελ και ο Σαρκοζή Τώρα ακούμε τη Μέρκελ και τον Ολάντ Και πάει λέει και ο Τσίπρας να τον βάλουν στη μέση Διότι είναι κορυφαίος Στη σύνοδο κορυφής Πάνε αυτοί οι, οι, οι αρχιγύρεπε Δήμοδεκετές Και γα, γαρίφαλο και σπόρδο αντ, Αντρογυναικού κούκλες Πώς να στο πω Έχετε ακούσει το όνομα κανεν, Κανενός άλλου κορυφαίου Εκεί Δηλαδή είναι και κάτι άλλο πάει ο Λάντ, ας πούμε, η Μέρκελ και κάτι άλλα σφαχτάρια τα οποία περνάνε μπροστά από τις κάμερες τα οποία είναι, αυτή τώρα είναι πρωθυπουργή Ξέρω εγώ, το, γιατί, γιατί πάνε εκεί αυτοί ας πούμε Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή που μήπως μπορεί κανένας Ξέρω εγώ να μια ερώτηση κάνω εγώ. Τι, τι απορίες έχω εγώ. Κάτι άλλα σφαχτάρια, δεν ξέρεις τι Δηλαδή, μιλάμε, α πούμε, η Ιταλία, έτσι, ρε παιδί μου, είναι μια χώρα που είναι. Α, Ιταλία, μεγάλη χώρα. Α, καμιά φορά εμφανίζεται και εκείνο ο Φελίπεθ. ο Κονδάλεθ, πώς το λένε αυτόν τον Ισπανό. Ναι, <καιδεύει> καμιά φορά. Αλλά. στη χά και στη φέξη να πω. Κάτι σφραχτάρια, βουβού, περνάνε μπροστά τη κάμερα, του οδηγεί εκεί μια γκομενίτσα. Σαν. πώ σα να φανεί, τι χώστε, να πούμε. Α, περάστε, περάστε, παρακαλώ, περάστε. Ε, από εδώ, παρακαλώ, είναι και οι κάμερες Ε, μήμα. ορίστε παρακαλώ Καλή σας μέρα ε. Ε. Ε. Ε. Ε. Η πρώτη ένωση, είναι το 48, η ένωση χάλιβα, ναι, ναι, ναι ναι ρε παιδί μου, οι άλλοι γιατί πάνε εκεί πως, Α μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα yeah. Χαίρετε κύριε τηλεακροατά μου μάλιστα. Μου λέει από το 48 που έγινε η πρώτη ένωση μου λέει Το ονομάστηκε και η ένωση χάλι Λοιπόν, εκεί Γαλλία, Γερμανία βλέπουμε Και πάνε και άλλοι να πούμε <coughs> Τα σκιφτούρια που τα λέω εγώ Τι πάει δηλαδή Κάτσετε να σε ρωτήσω τώρα εσένα να πούμε Πάει εκεί τώρα ο Ρουμάνος έτσι Ο αρχηγός ο, ο, ο Ρουμα... О, της Ρουμανίας ρε παιδί μου Qu Αυτή η εικόνα δεν σας έχει κάνει εντύπωση Η σύνοδος Και και ο Λαντ και η Μέρκερ και ο Λαντ Είπανε και στη μέσα στο τζίπρα Και μπλα μπλα και μπλα μπλα και μπλα μπλα Λοιπόν που λε. Κυρία μου και κυρία μου, so Ουρίστη be, <laughs> a be a be a be a Σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, ούτε τον Κάμερον δεν προβάλλουν. Δηλαδή, ο Κάμερον, ας πούμε. Κατάλαβες <coughs> Θα μου πει, <coughs> θα κάτσει τώρα η αυτοκρατορία να ξεφτιλίζεται να πούμε με τον υποτακτικό στη Γερμανία Ολάντ, γενικά την υποτακτική Γαλλία και από τη σωστά παρατηρία ο τηλεακροατής εδώ πέρα δεν υπάρχει ένα των 28 και άλλες τέτοιες μπουρδες υπάρχουν να πούμε οι Γερμανοί η Γερμανή, η, η Γαλλία και από πίσω 26-27 μαλάκες οι οποίοι πάνε εκεί ναι καλημέρα σας, τι έχουμε εδώ, φέρτε κανένα φράγκο να πούμε τώρα και σε ρωτάω εσένα ναι, γαλε, τώρα που είσαι να πούμε και πάνω απ' όλα και αριστερός και προοδευτικάντζα μεγάλη Αυτό εσύ το θεωρείς ένωση. Τα θε... Θεωρείς δηλαδή, επειδή είσαι μεγάλη προοδευτικάντζα ρε παιδί μου, η... Η... θεωρείς ότι αυτά τα κράτη τα υπόλοιπα όπου πηγαίνουν εκεί, ειδικά η Ελλάδα που πάει εκεί ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη, είναι ισότιμο μέλος με τη Μέρκελ και το Νουλάντ. Τον... Τι να σου πω. Ο δικής σου είναι η κατάσταση Βέβαια όπως είπαμε λοιπόν Το περιοδεύον Θίασος Μέλη του θειά Θιάσου wow. Είναι εκεί λοιπόν στη Ρήγα Συμφώνησαν Προσέξτε τώρα Ο Μέρκελ Ο Μέρκελ Με συγχωρείτε Η Μέρκελ και ο Ολάντ Είναι στο πλευρό του Αλέξη Άρα μη σκιάζεστε στα σκότη Στα χρέη Δίπλα σας είναι ο Ολάντ και η Μέρκελ Και συμφώνησαν για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα Μετά τον Ιούνιο όμως, και τώρα, μεγάλε, το εμπόδιο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλο βρίσκεται ένα εμπόδιο, ρε παιδί μου. Βρίσκεται ένα εμπόδιο να προκόψει αυτός ο τόπος να έχει πλέρια τη λευτεριά του. Να... Και θα πάει σήμερα το μεσημέρι ο Αλέξης να, τα... να τρίξει τα δόντια στο φίλο του, το Ιούγκερ. Σήμερα το μεσημέρι Τώρα πότε καβαλάει το άσπρο άλογο να γυρίσει πίσω. Δεν ξέρω ο Θείας... Θα τα μάθουμε, θα δούμε τι τη, απευθεία μεταδόσεις που συγκρονισμένοι μεταδίδουν να πούμε με δημοσιογράφοι ε, ναι Ε, μεταξύ, αγαπητέ μου και αγαπητή μου Λογικά, δηλαδή, λογικά, λέμε τώρα ρε παιδί μου ο, λογικά, λογικά, ξέρω ότι είναι λογική, τι να σου πω Εσύ δεν σκέφτεσαι ότι για το μέλλον της Ελλάδος <κυκλή> Με σχωρείτε θα έπρεπε να αποφασίζει ποιος Η ελληνική βουλή έτσι δεν είναι Αυτούς τους σωτήρες δεν ψηφίζεις Να τους στείλει εκεί στο, ε, στο ναό της δημοκρατίας Να αποφασίζουν για το μέλλον της Ελλάδας Έλα ντε σιγά με να αποφασίζουν Θα μεταφερθεί λέει στο Ευρωκοινοβούλιο Την ερχόμενη πέμπτη Θα πάει πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Τσίπρας Ο Γιούγκερ, ο Ντράγκη και θα δώσουν, λέει, πολιτική-ευρωπαϊκή διάσταση το θέμα της συμφωνίας το θέμα της συμφωνίας, μεγάλο καρκώθηκα σήμερα καρκώθηκα σήμερα όλα αυτά, αγαπητέ μου συμβαίνουν ενώ εσύ, να πούμε εσένα σου έχει χυθεί η ελευθερία η αξιοπρέπεια Περπατάς και σέρνετε κάτω δηλαδή σέρ, της σέρνης κάτω την αξιοπρέπεια και την ελευθερία αυτά, για μια πως να την πει τώρα αυτό, είναι χώρα είναι ανεξάρτητη χώρα πως να την πεις, δεν ξέρω, βρείτε ένα όνομα παρακαλώ και πάρτε με ένα τηλέφωνο να <Το> να μπορούμε να συνονοηθούμε δηλαδή να συνονοηθούμε σύμφωνα με τη, με τη λογική των καιρών των γερμανοτσολιάδων, των σκιφτών, των ευρόδουλων και γερμανόδουλων. Σκέψου ένα πράγμα ότι οι γερμανικά έντυπα αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζουν τον κύριο Τσίπρα ω τον νέο Μερκελιστή, αφού κάθε εβδομάδα έχει τηλεφωνική επικοινωνία. Ενώ όταν ζητά λύση για το θέμα της Ελλάδας παίρνει πάντα τη Μέρκ Και ή την παίρνει τηλέφωνο ή συναντά τη Μέρκελ. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Ελλάδα. Υπάρχει μια Γερμανία μπροστά, μια Μέρκελ. Μεγάλε, ε, δηλαδή. Ε, Δεν βρίσκω λόγια να στο πω διαφορετικά Πώς να στο πω δηλαδή <σκύλε> Α εσύ όταν έχεις ανάγκη ας πούμε προστρέχεις ένα φίλο Λογικά δηλαδή <σκύλε> Σε ένα συγγενή Λέμε τώρα ρε παιδί μου <σκύλε> Λοιπόν ο, Εδώ η Ελλάδα προστρέχει στο σύμα, στη σύμμαχό της Στη Μέρκελ Στην αδερφή της Τη Μέρκελ δεν γίνεται δηλαδή να πούμε πως λέμε ας πούμε Ελευθερία και η Ελλάδα κάποτε ήταν Πρωτοξάδερφες, αδερφές, συνώνυμα Σήμερα να πούμε Ελλάδα και Μέρκελ Είναι ένα και το αυτό Δηλαδή είναι τρέλα Ο περιοδεύων θίασος Λοιπόν στον οποίο ε, Δημιουργούν ε, Και μέσα στο εσωτερικό προβλήματα ναι. Yeah, Ξέρει τώρα, κάτι αριστερές τάσεις Κάτι κόκκινοι δεκέμβριδες Κάτι κόκκινες ντομάτες και άλλα τέτοια Έχει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ε, Μεγαλοστελέχη του, του κινήματος μεγαλοστελέχη αυτής της πατριωτικής αριστερής παράταξης Η οποία κυβερνά αυτή τη στιγμή όπως ο Μητρόπουλος Μιλάμε τώρα να πούμε το... Παρθενογένεση Παρθενογένεση σου λέω αυτό, Δηλαδή να πούμε έκανε πλτούκου μια παρθένα Και γέννησε το Μητρόπουλο Σιριζέο Α. Λοιπόν μας είπε Μας ενημερώνει καθημερινά ο Μητρόπουλο. Δεν λείπουν από, τα... από την τηλεοπτική Σάχλα Παύλα Δημοκρατία Στην οποία επιβιώνουμε τα τελευταία 30-40 χρόνια Λοιπόν μας είπε ότι πάμε για μια... Σε μια συμφωνία Με μέτρα που θα στεναχωρήσουν τον κόσμο ποιον κόσμο θα στεναχωρήσουν διότι εκείνο που γνωρίζουμε αγαπητέ μου κύριε Μητρόπουλε είναι οι Σαμαροβενιζέλο Κουρέλο Καρατζαφέρνιδες στεναχώρησαν και σκότωσαν μία μερίδα κόσμου η αριστερή κυβέρνηση συνεχίζοντας το έργο των Σαμαροβενιζέλο Κουρέλο Καρατζαφέρνιδων συνεχίζει να σκοτώνει την ίδια μερίδα προσθέτοντας Νέου αριθμούς σε αυτή τη σφαγή δεν είδαμε να δυσαρεστήσετε κανέναν από αυτούς από τις ορδές του στρατού σας οπότε κύριε Μητρόπουλε καλόν θα είναι να απευθύνεσαι στους μαλάκες σε εμά δηλαδή και να μας λες ε, παιδιά ή κοπανίστε τι ή μπείτε σε ένα σκάψτε μόνοι σας το, το λάκκο σας διότι το στρατό, ο στρατό σου μεγάλε δεν πρόκειται να στεναχωρεθεί με τίποτε το είπα, το, το είπα και του στρατού σου και 50 ευρώ να του, να του κόψεις με ροκάμ όπως ε, το λένε μισθό θα σε παλαμακίζει διότι εσύ θα δημιουργήσεις και άλλο ανάχωμα δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι εμείς και οι κουτόφραγκοι της Ευρώπης ΕΕ είναι η χαζοί μια ζωή μας δούλευαν όπως μας δουλεύουν και σήμερα που είναι σύμμαχοι μας αδέρφια μας αλήτες πουλιά λοιπόν γι' αυτό κύριε Μητρόπουλε ε, καλό είναι να αρχίσει να απευθύνεσαι πια Ονομαστικά, Γιάννη Μαλάκα, ξέρω εγώ, Κώστα Μαλάκα, ετοιμάσου ή χώσου μόνο στο λάκο ή ε, ε, κοπάνατη, να πάω πού, yeah. να πάω πού. Yeah. Οπότε κυρία μου και κυρία μου, αυτά μας είπε ο κύριος Μητρόπουλος και ξαφνικά, ξαφνικά λοιπόν, Ξαφνικά ρε παιδί μου Εκεί που τα έχει σκίσει τα μνημόνια ο κύριος Τσίπρας Δεν είχαμε μνημόνιο Ξαφνικά έχουμε πάλι μνημόνιο Γιατί σας το λέγω αυτό Διότι βγήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα βάλαν με τους δημοσιογράφους ε, Ναι ε, Οι δημο δημοσιογράφοι οι οποίοι λένε ότι θα υπάρξει διάσπαση στο κόμμα Και κάναν ανακοίνωση Αγωνιζόμαστε για να απαλλαγεί Ο λαός από τις καταστροφικές Πολιτικές των μνημονίων Καλά ρε μου. Να... Α εννοεί ε, Ναι εντάξει τώρα σας κατάλαβα γιατί εσείς οι αριστεροί Μιλάτε και έχετε και Είστε και πολύ προχωρημένα άτομα ρε παιδί μου Ναι από τη... ο λαός από τις κατα... Πολιτικές των μνημονίων που ήταν πριν Όχι τώρα των μνημονίων Των τωρινών Που η Τρόικα είναι θεσμοί και τέτοια Αυτό το το, αυτή την ανηθικότητα μεγάλε την, μία απ' τις ανήθικες πράξεις του ΣΥΡΙΖΑ το να μετατρέψει τους σφαγείς τους σφαγείς των Ελλήνων να το πω έτσι σε θεσμούς αυτή την ανηθικότητα σε ποιο δικαστήριο να τη στείλει. μετέτρεψε τους εκτελεστές σφαγιαστές των Ελλήνων σε θεσμούς και η παρατήρηση που έκανε και οι βιβίοι Αλλά και το κείμενο της Μαρίας <συλίδε> σου, σου μιλούν Για το τι σημαίνει θεσμός <συλίδε> Αυτό είναι η μεγαλ... Μία από τις μεγάλες ανήθικες Πράξεις αυτων που από αυτό αποκαλούνται αριστεροί <συλίδε> Και το καταπίνεις Και εσύ μεγάλε <συλίδε> Η ο Λένιν Αρε Ο <συλίδε> Ο Λένιν ο Μάρξ και ο ναι <συλίδε> <συλίδε> <συλίδε> <συλίδε> <συλίδε> Οπότε, κυρία μου, κυριέ μου και αγαπημένο μου ορίστε Είναι η Μαρμίτα τώρα ε, Η Μαρμήτα. ναι. ναι, ναι. Ε, η τη τηλεακροατού καταπληκτική Δεν τους απασχολεί η διάσπαση που έγινε μεταξύ αυτών ως κυβερνώνων ξέρω εγώ, και του λαού Εκείνο που τους απασχολεί είναι η μεταξύ τους διάσπαση Μη και ξεφύγουν Σου λέει, όσο γίνεται Μέχρι να δημιουργηθούν τα καινούργια αναχώματα Όσο γίνεται μέσα στη μαρμήτα Διότι όπως λέγαμε και προχθές Έχουν διορίσει μέχρι πέμπτη γενιά Έχουν διο... διορίζουν ακόμα και τα αγέννητα τρισέγωνά τους Αυτό ήταν το διαφορετικό που κουβάλαγαν, που πρέσβευαν Αυτή ήταν η ελπίδα που έφεραν αυτή ήταν η ελπίδα που έφεραμε. Και βέβαια για μας που τους ξέρουμε εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά σου λέω. Και δεν περιμέναμε ποτέ στην περπατησιά που κάναμε σε αυτή τη γη να φάμε ένα ξεροκόμματο γλύφοντας τον κάθε βλάκα. Λοιπόν, ξέραμε τι θα συμβεί. Και να σας πω και κάτι. Ακόμη δεν είδατε τίποτε. Ακόμη δεν είδατε τίποτε. Οπότε μεγάλε... Άβαλαν με τους δημοσιογράφους που μιλάνε ρε, πι, δι, Αγωνιζόμαστε να απαλλαγεί Αγωνίζονται, πρόσεξε μεγάλη τώρα Αγωνίζονται οι Σιριζέοι Μα... Πρώην φασίστες Πρώην ναζίστες Πρώην καθάρματα της δεξιάς του παρακράτους Αυτή τη στιγμή είναι πρωτοκλασσάτα Αν πας Δηλαδή τώρα να σου πω εσένα βασίλει Ας πούμε στην Άουσα Μα... Άρα, σε, σε πέτυχα πρόχειρο Μα... Λοιπόν ε, δεν ξέρεις και καμιά δεκαριά εκεί παρακρατικούς που του είναι πρωτοκλασά τη ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ, ας πούμε, σε κάθε περιοχή φαντάζομαι, όπως και εγώ, ξέρω κάτι μπουμπούκια, τα οποία ήταν ε, μαύρα κατάμαυρα και τώρα, να πούμε, είναι μπροστά στον αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, σε, λέω σε κάθε περιοχή, λοιπόν επειδή ε, όσο να είναι οι περιοχές μικρές, είναι και γνωριζόμεθα μεταξύ μας. Λοιπόν, ναι, αυτή, αυτή λοιπόν, μεγάλε... Οι Σιριζέοι τώρα είναι Σιριζέοι να πούμε. Αγωνίζονται Αγωνίζονται σου λέω για τις καταστροφικές Πολιτικές των Μνημονίων ε, Ναι Χαιρέταμε Οπότε Απλά να σας ενημερώσουμε εμείς Επειδή αγωνίζεστε πολύ και θα ε, Ευτυχώς θα δουλέψει καμιά βιοτεχνία Παραγωγής πετσετών για να σκουπίσετε τον υδρότα Αν περάσει η πρόταση Που θα περάσει δηλαδή Των δανειστών Και παρακαλώ Άντωνα χέρια ρε Είναι και οι κυλώτες <Και> Θα μου πεις τώρα δεν δε σκίζουν, είναι ανύπαρκτες οι κυλώτες Κάποτε ήταν ένα στρέμα κιλότα έσκιζες, τώρα δεν υπάρχει κυλώτα Δύσκολες εποχές ε, Έλα, για. Δύσκολες φίλε μου τηλεακροατά εποχές Για αυτούς που έσκιζαν κιλότες. Τώρα δεν υπάρχει κοιλότητα, είναι ανύπαρκτη. Τι να σκίσει. Κατάλαβε. Ναι, που λε, μεγάλη. Πάντω ενημερωτικά, μεταξύ μα, επειδή δεν μα ακούει κανένα, αν περάσει η πρόταση για δύο ΦΠΑ που προτείνουν οι σύμμαχοί σου, λοιπόν, δαν... πώς, δεν ξέρω πώ του αποκαλεί εσύ, εγώ βλέπω ότι είναι σύμμαχοί σου και αδερφοί σου. Τα ασφαλιστικά ταμεία, άκουσε το αυτό σε παρακαλώ, μόνο για την αύξηση των φαρμάκων. Θα επιβαρυνθούν με 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως Ορίστε Πως είπαταν Που λέμε και εμείς την, ε, ε, Χρησιμοποιώντας την ομυρική Εδώ στην άρτα την ομυρική γλώσσα μιλάω. Πως είπαταν Έχετε να μας πείτε τίποτε γι' αυτό Μέσα Ή δεν, δεν βρίσκετε δευτερόλεπτο Από την, την καθημερινή αγωνία Από τον καθημερινό αγώνα Που έχετε στις καφετηριές και στα γλέντια και στις selfie στις παραλίες με σαρδέλες Και ουζάκια Έχετε να μας πείτε τίποτε γι' αυτό Παναστάτης Ουρίστη Εντάξει Να προσθέσω Μου λέω τηλεακροατής και τα δύο 2.900 δις που χρωστάνε. Και όχι, δεν μα σώνουν οι δόσει, δεν μα σώνει τίποτα. Τίποτα. Το μοναδικό που μα σώνει είναι πουφ να γίνει ένα γκβαν. Η γη, η Ελλάδα, ξέρω εγώ μεγάλη. Πάντω επιμένουν οι αγωνιστέ τη δημοκρατία, ασώ... αυτή ναι, τη δημοκρατία, τη τωρινή. Γιατί η προηγούμενη ήταν άλλη δημοκρατία. Τον Σάμαρο Βενιζελο Κουρέλο Καρατζαφέρνιδων ήταν άλλη. <Τι> <Τι> Τούτη τη δημοκρατίας οι αριστεροί λοιπόν αγωνίζονται, τώρα σου λέω αγωνίζονται. Πάπα Λοιπόν, μεγάλε, έχει να μα πει τίποτα γι' αυτό. Οι σύμμαχοί σου προτείνουν αυτό το ΦΠΑ. Είπαμε, αν γίνει αυτό το ΦΠΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτά από τα οποία υποτίθεται θα πάρει σύνταξη ή παίρνει σύνταξη, ή σου καλύπτουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα επιβαρεθούν με 200 εκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε λοιπόν και αυτά όλα τα λεπτά, τα οποία είναι δύο. Κοντά στα 2900 Πού θα πάει ο λογαριασμός Πόσα θα δανειστείτε τελικά να Φαντάζομαι ότι και τον προϋπολογισμό Της Κίνας να δανειστείτε <Τια> Την επόμενη θα θέλετε Και άλλα δανεικά ε, Μια σκέψη κάνω Μια σκέψη κάνω Δεν τελειώνει ρε η κατάσταση με τα δανεικά Θα το καταλάβετε κάποια στιγμή Επειδή είστε Αριστεροί άνθρωποι έχετε ένα άλλο τρόπο σκέψης Λέμε τώρα Πρώτοι στα γράμματα, στη δουλειά και στην εργασία ναι. Στην εργασία Αχα Στο δημόσιο ναι. Κυρία μου και κυρία μου Έχουμε καταμπερδευτεί bit για bit Που θα έλεγε και ένας φίλος Λοιπόν Εμπερδέψαμε Ορίστε παρακαλώ Bit για bit Α Bit για bit Τζίπ για μπιτ. Μπιτ για μπιτ, έλα. Έλα. In my Αυτό, αυτή τη στιγμή... Ε, είναι, είναι, δεν καλά δεν ξέρεις, ραμόνες. Ραμόνες, όχι ραμόν όχι ραμόν Ramon, ρε, ραμόνες, ναι. Στο λέω να το, να το γράψεις του Google. Έλα. Ναι, έναν, ναι, μην μας ναι. Α, ναι, ναι, έλα, έλα. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Something... ναι, μη μας πειράει. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Αγαπητέ ναι, φίλε ε, Να ναι, ναι, ναι, Εγώ δεν σου βάζω χέρι για το Γιάννη με ένα νι και μην με μπερδεύεις εμένα με, που είμαι με δύο νι διότι εγώ δεν είχα ούτε την αντροσύνη ούτε το μυαλό ούτε το, το να κάνω την επανάστασή μου για να γράψω το όνομά μου με ένα νι θα μην είχε ξεκα, ξεκεφαλιάσει κυρία φαλιάρες αν είχα κάνει τέτοια επανάσταση μόνο λοιπόν, θα μου είχε ρίξει σου λέω τώρα να πούμε <Τι> λοιπόν. Λοιπόν, Πότε εντάξει. Εγώ τι είμαι να πούμε, με δύο νύ. Οπότε, όταν μιλά για αυτό το άτομο, ε, το οποίο η ιστορία, δηλαδή σε χίλια χρόνια, ας πούμε, θα προσκυνάνε, αν υπάρχει ανθρωπότητα, λέμε τώρα. Λέμε, παιδί μου. Επειδή βγήκε και εκείνο ο Χόπκιν και είπε ότι κομπανίστε την για το διάστημα, γιατί θα η γη τελείωσε. Λέμε, αλλά φαντάζομαι ότι και στο διάστημα θα τον τιμούνε. Ναι. Οπότε, ε, ο Γιάννη με ένα νύ ε, σωστά είπε ο άνθρωπο. Δεν γίνεται τη ζωή χωρί δόση. Είμαστε τόσο τέτοια πρεζόνια που δεν. Γουρίστη. Λοιπόν. Λοιπόν. Με τρελαίνουν οι θαυμάστριε. Είμαι Γιάννη, λέει, στην την νιωστή. Τσα, τσα, τσα, Κάτσε να με παλαμακίσω λίγο. «Κυρία μου και κυριέ μου, λοιπόν, έχουμε μπερδέψει τα μυαλά μα, τα μπούτια μας, έχουμε μπερδευτεί, σου λέω. Ήρθε ο, κυρ... ο κύριος Μανόλης Γλέζος και κάλεσε τους Έλληνες να βγουν στο δρόμο εναντίον της ΕΕ, αλλά στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να είναι στην Ευρώπη ΕΕ, με νύχια και με δόντια. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, εσείς το καταλαβαίνετε αυτό τώρα». Να σου πω κάτι ανάλογο Φαντάσου ας πούμε την εποχή εδώ που ήταν η κομμαντατούρα Να βγει ο Βόιδαρος ο οποίος ήταν γερμανοτσολιάς Εδώ με πλακάτ εδώ στην πλατεία Κιλκής στο δρόμο Και να... Ε, να ζήταγε από τους Γερμανούς τι ας πούμε Α, ε, αυτά που ζήτησε με το γράμμα του Να κυνηγάτε τις κομμούνι στο Σιμουρίτι Εμεί είμαστε μαζί σα. Ε, μας ζουρλάνει δεν τελώς Κύριε Γλέζο μου θα μας ζουρλάνησε τελώς Εσύ δεν είσαι Τι να βγει να κάνει ο λαός στο δρόμο Στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ Ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ σκίζεται Μαζί με τους άλλους Σαμαράδες και τέτοιου, Μη και πάθει τίποτα το ευρώ και η ενωμένη Ευρώπη Αγαπητέ μου κύριε Γλέζο Επειδή ξέρω εγώ Έχεις μεγαλώσει λίγο να πω Με πατήσει τα 90 Είσαι στα 90 τόσα Όλα αυτά τα χρόνια αυτή τις πορείες που έκανες δηλαδή συγγνώμη να σου κάνω εγώ την ερώτηση εδώ από αυτό το φτωχό μικρόφωνο εδώ πέρα όλα αυτά τα χρόνια τις πορείες που έκανες αυτό τον αγώνα που έκανες αυτό τον αγώνα που εσύ ξέρεις τι αγώνα έκανες και αυτοί που όσοι παρακολουθούν την νεότερη ιστορία της Ελλάδας εσύ λοιπόν είσαι ευχαριστημένος με την κατάληξη των αγώνων σου που συμμετέχεις συμμετέχεις αυτή τη στιγμή στην ολοκλήρωση αυτού του ναζιστικού μορφώματος που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη Τότε την πήγες και την κατέβασες στη σημαία από την Ακρόπολη Ενώ. Δεν την άφηνε εκεί να κυματίζει με, Τουλάχιστον θα δημιουργούνταν κάποια κινήματα Ενώ. Θα είχαμε κάποιο καινούριο όπλα με, Θα είχαμε κάποια καινούρια αντίσταση Δεν την άφηνε στη σημαία κύριε Μανώλη Ενώ, με, Σήμερα η σημαία είναι μπλε με αστέρια κίτρινα γύρω γύρω Ενώ, Και στο φόντο έτσι α αχνά... Φαίνεται η εισβάστηκα. Τι ακριβώ να κάνουμε στο δρόμο, Ρε Σιμανόλη; παρακαλώ. Α Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Απλά μορεμπερδεύομαι, έτσι γιατί. Έτσι, έτσι, σωστό, έτσι, yeah. έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, που έλεγε και κάτι. <ΣΣΣ> λοιπόν, ναι, να βοηθάτε ρε παιδιά, τώρα κατάλαβα να βοηθάτε, διορθώνουμε τα νεανικά μας λάθημα. <ΣΣ> είναι απίστευτο να βγουν στο δρόμο, λέει, εναντίον της ΕΕ, αλλά στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, που σκίζει τα βρακιά του. Λοιπόν, για να είναι με την Ευρώπη. ΕΕ. <ΣΣ> Τι θα γίνει τελικά, θα μας... Θα μας... Θα μας πείτε μια κουβέντα να καταλάβετε, συγγνώμη Εντάξει, δεν απευθύνουμε Στους οπαδούς σας, αυτοί τα καταλαβαίνουν όλα Απλά να πείσετε και τους υπόλοιπους Βλάκες σαν εμένα ας πούμε Να καταλάβουμε τελικά τι γίνεται Πήρη καλό Ορίστε Ναι Α. Α ναι να τον ρωτήσω Λέει ένας Εγώ λέει θα ακολουθήσω αυτά που είπε ο κύριος ε, Γλέζος okay. Θα βγω στο δρόμο, δεν θα βγω απλά στο δρόμο okay. Θα πάω στη Ρίγα. Να πετάξω ένα γιαούρτι στην κυρία Μέρκελ Αλλά κάθεται τόσο κοντά ο Τσίπρας Που θα τον πάρουν και αυτόν τα σκάγια okay. Να το κάνω κύριε Γλέζο μου ή να μην το κάνω Εγώ θα σου έλεγα να μην το κάνεις Πού το κάνεις τώρα γιατί τη φυλακή στα σίδερα Είναι για τους λιβέντης Που mm. Παρακαλώ mm. Α, μπρα... Μπράβο κύριε μου ναι, ναι, μπράβο Να, να μην το κάνεις, ε, λέει, ε, αυτή, στη, στο γιαορτοφόρο που θέλει να πάει στη Μέρκελ Γιατί ε, ο, η Μέρκελ είναι θεσμός της Ελλάδας Έτσι δεν είναι ή κάμουν δεν είναι θεσμός Οπότε μεγάλε, ε, θα πας μέσα για εξύβριση θεσμών Θα πας μέσα, σου λέω, για εξύβριση θεσμών, το καταλαβαίνεις σε μπέρδεψε μας ρε Μανώλη τώρα είσαι και μεγάλος άνθρωπος Ορίστε άτοκα καδάνια παίρνουν ε, οι σωτήρες μας οι βουλευτές Διότι όπως είπε ο συριζέος βουλευτής Όχι συριζε. Ναι ο συριζέος, μπερδεύτηκα, ο Μητρόπουλος Σε δύσκολες εποχές πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των βουλευτών Μόνο το Κουκουέ ζήτησε να εξαιρεθεί από την αλληλεγγύη η αποπληρωμή γίνεται για 15.000 ευρώ δάνειο με 50 ευρώ το μήνα παρακράτηση από το μισθό του δανειζόμενου βουλευτή. <Τι> Πώς είπες ταλαιπωρημένα που δεν έχεις να πάρεις ψωμί. <Τι> Α, τι, πού να δεις εσύ δάνειο 15.000 και άντε και στο δίνανε πού να βρεις τα 50 ευρώ το μήνα. <Τι> Άτοκα φαντάζομαι. Ε βέβαια. <Τι> Οπότε λοιπόν το κοκουέ κάνει και καμιά τέτοια κίνηση και εντάξει. Ζήτησε να εξαιρεθεί. Αυτή είναι αλληλεγγύη. Α, ωραία. Παρακαλώ. Ωραία. Ωραία. Άρα τηλεακροατή μου Πώς γίνεται λέω τηλεακροατή Σε εγώ να, να μπάζω, κάνω ρυθμίσεις Να πληρώνω τόκους Να πληρώνω τα αυτά και αυτή ε, ε, Κοίτα Άρα τηλεακροατή τώρα θέλεις ε, Θέλεις εξήγηση τώρα Θέλεις εξήγηση Παρακαλώ Καλημέρα Όχι δεν είναι εναντίον Είπε να βγείτε στο δρόμο εναντίον της Ευρώπης στο πλευρό του, του ΣΥΡΙΖΑ Γιατί είναι στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ ε, γιατί είναι, είπαμε, είναι στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ Είναι η Ευρωβουλευτής Έλα Παρακαλώ Πώς το σε Κοίτα να σου πω Εντάξει, έλα, γεια, γεια, γεια Καλύτερα Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία Καλύτερα κανένα καπέλο αδερφέ μου And Τι λέει κάθεσαι λίγο κάτω γιατί θέλω να κάνω εμπομπή Κάτσε κάπου Κάτσε κάπου να μην σε βλέπουμε oh, Συγγνώμη ε κάτσε εκεί με στο σαλόνι Λίγο Λοιπόν που λες ε... Παρακαλώ Έλα ah, nah, Ναι μπράβο Σωστό, έλα, για, για, για. Ρωτάει ένα φίλο εδώ, Μήπως πρέπει την επόμενη φορά να ψηφίσουμε όλοι Κουκουέ, Το Κουκουέ, κοίταξε να σου πω. Για να τελειώνουμε, λέει και με του original, γιατί με του συμμετασχιών τελειώσαμε. Κοίταξε να σου πω κάτι μεγάλε. Το Κουκουέ δεν έχει σκεφτεί ποτέ, Γιατί είχαν ρωτήσει μια φορά ότι... Δεν θυμάμαι τώρα την παπαρίγα, ρωτήσαν. Αύριο το πρωί ε, παίρνει την εξουσία, τι θα κάνει. Και, και είχε πει Αλέκα. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. <Λ audio> αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ, είχε πει η Αλέκα. Παρακαλώ. <Λι> Καλώς <Καλόσομαι>. τον. <Λι> τι γαυγίζει εκεί μέσα, τι γαυγίζει, για πες μου. Μην... <Λι> Έλα. <Λι> <Λι> ναι. Ποιος είπε ότι οι έμποροι της Άρτας κάνουν παρεμπόρια. Α, να σου πω κάτι. Καλά να πάθετε με τέτοιους υπεύθυνου τύπου. Να σου πω, αγαπητοί λένε. Να σου πω. Εσύ είσαι ε! Πώ πάει η Βιέλη, πώ θέλει να το κρατήσει. Να σε ρωτήσω το κρατήσει το μαγαζί. Έτσι είπα. Να σε καλά φίλε Να σε καλά, καλά ναι. Να σου πω κάτι Αγαπητέ μου φίλε Εδώ με πήρας φίλος τηλέφωνο εδώ, Αρτινός έμπορας Και μου λέει Είπε λέει εδώ Η υπεύθυνη τύπου <Ρι> Ρε πούσιμο Έχει και υπεύθυνη τύπου ο Δήμος Άρτας Λοιπόν ναι Σου λέω δημοσιογράφα <Ρι> Ναι Λοιπόν και είπε λέει Δεν το πήρα χαμπάρι Sorry δηλαδή ότι οι έμποροι τη Σάρτα είναι, κάνουν παρεμπόριο. Λέει είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν είναι, δεν είναι Κινέζοι, είναι κορεάτες Γι' αυτό λένε Τσέντσαν τσάλς Τσέντσαν, τσέντσαν, απαντάει ο απέναντι η έμπορας Και κάνουν, λέει, παρεμπόριο. <laughs> και, και να ψωνίζουν αλλού. Και δεν βγήκε, λέει, ο Δήμαρχο να μας υποστηρίξει. Λέει ο έμπορα, εδώ με πήρε τηλέφωνο. Αγαπητέ μου, αγαπητέ ε... μου, ε... Θα σου πω τώρα. Δεν θέλω να σου πω τώρα. Έλα, παρακαλώ. Κάτσε, άσε, δε, παρακαλώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα το θέσω αλλιώ το θέμα. Στο θέσω αλλιώ. Όταν εδώ και μισό αιώνα, αν βάλει τα πρόσωπα που. Μισό αιώνα, μέτρα, 50 χρόνια αυτή τη στιγμή. Τα πρόσωπα που διοικήσαν αυτή την πόλη, θα καταλάβει γιατί κατίνδυσε εκεί που κατίνδυσε. Αλλά να σου πω το εξή. Όταν ο δήμαρχο τη Σάρτα ασχολείται τώρα θα βάλει λέει στα μαγαζιά εκεί στα ψαροπλιά μηχανήματα θα τους αναγκάσει λέει τους μαγαζάτορες να πουλάνε χυμό αρτνό αλλιώς δεν θα τους δίνει άδεια και θα φέρει λέει μου τα έλεγε ένας φίλος θες ξεκολιάστηκα στο γέλιο θα κάνει λέει διεθνή συνέδρια γαστρονομίας θα φέρει εδώ το σεφ για να βάλει λέει στις ταβέρνες της Σάρτα στα αρτνά τα φαϊά αγαπητέ μου όπως καταλαβαίνει. όπως ε, δεν, μόνο θεμα... δεν είναι μόνο θέμα ε, κεντρικής πολιτικής σκηνής το σφάξιμο το οποίο υφίστασε Παρακαλώ ναι. ναι. ναι. Κάτσε να τελειώσω, περίμενος ναι. Λοιπόν, ε, πρόσεξε τώρα Δεν είναι θέμα μόνο κεντρικής πολιτικής σκηνής το, φα... το σφάξιμο το οποίο υφίσταται η οποιαδήποτε κοινωνία Είναι και θέμα ε, τοπικών αρχόντων αλλά αυτούς τους τοπικούς άρχοντες εδώ τον προηγούμενο που ήταν για γέλια. το προ προηγούμενο που ήταν για χοντρότερα γέλια. το προ προ, -προ που ήταν για πολύ χοντρότερα γέλια. Ποιος τους ε, ψήφιζε εκεί παλαμακίζοντας και τους έβαζε εκεί να... Ποιος τον ψήφισε τον εδώ. Ποιος. Και ποιος, να σου πω και κάτι άλλο ποιο ψήφισε την αντιπολίτευση που έχει και τι αντιπολίτευση του κάνει. Φαντάζομαι τα ίδια θα μου πει και ο Βασίλη από την Άουσα, τα ίδια θα μου πει. Α, μου πήρε ο Νίκος χθε από τη, απ τη Ζάκινθο. Εκεί που του έχουν και... την έχουν κάνει την πλατεία, ε, ούτε η μαρούλια δεν μπορεί να φυτέψει. Ποιο! Okay. Από πού και πού κρατώντα ένα μαρκούτσι, αυτό χρήζεσαι δημοσιογράφο και σε διορίζουν και υπεύθυνο τύπο του Δήμου και υπεύθυνο των site του Δήμου που είναι να γελάς και υπεύθυνο των ραδιοφωνικών σταθμών του Δήμου. Από που παίζεις κάτι γλυκανάλα τα ποπομαλακίες πο, πο, χρόνια Μη και προβληματιστεί ο κόσμος Από που και που αυτά δεν κανέναν δεν θα προβληματίσουν ποτέ Από που και ως που συνεχίζεις την παρηγορήτησα Να την κάνεις τροτέζα μπορδέλω να χορεύουν εκεί πέρα και να παίζουν μουσικές Από που το παίρνεις από το δικαίωμα Δε πες μου από που ο φίλε μου έμπορα σε σένα αυτή τη στιγμή θα γίνουν λέει γλέντια στην Παριορίτσα, αλάτε να χορέψουμε Ρε Μόσκια Τς Κλεισούρας Η Παριορίτσα δεν είναι κλαμπ, δεν είναι Μπουρδέλο Επειδή το παίζετε σοβαροί εσείς με μουσικά σχολεία Και με κάτι μαλάκιας που φέρνετε εδώ να πούμε και τους δίνετε 10 εκατομμύρια τη βραδιά Ότι θα ήταν πρεσβευτές Η Παριορίτσα μπορεί για τον Μπουρδέλο το κράτος να έγινε Μουσείο ξέρω εγώ πως την ονομάσαν Για κάποιους που ζουν ακόμα εδώ πέρα είναι ναός. Είναι κλισιά, ρε που πήγαιναν οι σα και ανάβανε κερί ΕΖΟΡΟΡΘΙΑ Κατάλαβες μεγάλε Και πάει λέει τώρα ο Εδώ ο άλλος Λέει πα φοβερή εκδήλωση Λέει είχε και φώτα Κατά... Αυτά είναι τα μυαλά Τι θες να σου κάνω εγώ τώρα από εκεί και πέρα αγαπητέ hey, Τι θες δε εδώ και τους του του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν και φωνάζουν hey. Γι' αυτό και ξέρ, Κατάλαβες τώρα γιατί δεν ασχολούμαι. Κατάλαβε, φαντάζομαι αγαπητέ μου Αρτινέ κατάλαβε. κατάλαβες Παρ' όλα αυτά από την εποχή του Σιμιτέκολου Φωνάζαμε Και λέγαμε Διαβάστε τόποιο τύπο Ψωνίζετε στην πόλη σας Αλλά το πήγαιναν με τα σούβ Στα Γιάννηνα Να πάρουν πραντα Σιω. Τα ξέχασες αυτά yeah, better, right. Αυτή τη στιγμή λοιπόν Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα έτσι, οι οποίοι έχουν μαναβική Να σου το πω, ε, ε, λοιπόν Οι οποίοι έχουν καταπληκτικά προϊόντα σε πολύ καλύτερες τιμές από τα σούπερ μάρκετ yeah. Βλέπεις κανένα να πηγαίνει να αγοράζεις αυτούς τίποτε yeah. Μαζεύουν κάθε μέρα να πούμε και τα Στου σούπερ μάρκετ ηθιά yeah. Να παρντουμάτα yeah. Ε, το... Αφγανιστάν yeah. Κατάλαβες, με παπαρούνα μέσα yeah. Αυτά ρε φίλε ε, μπορεί... Και μη με βάλεις να ξανασχοληθώ με αυτό το... με αυτή την τεράστια χωάνη την οποία έχουν δημιουργήσει εδώ πέρα. Δες σε πιανών τα χέρια είναι ο αθλητισμός τόσα χρόνια ο πολιτισμός τόσα χρόνια δες που έχει καταντήσει αυτή η ιστορία και κάνε τον αγώνα σου εσύ τώρα να κρατήσεις την επιχειρησούλα σου και εύχομαι από να την κρατήσεις αλλά με ευχέ δεν γίνεται δουλειά right. διότι... Ο καπιταλισμός με ευχές δεν βγάζει κέρδος για να πληρώσεις εσύ τα πάγια, να πληρώσεις τα νίκια, όλα αυτά τα κόλπα. Και πάνω από όλα τους φόρους της κυρίας Βαλαβάνη. Παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάντω ε, μου λέει Βε τηλεκτροατή εδώ, ευθύνη μου λέει Έχει και ο συν, Δηλαδή, σε ποιον πα και μιλά, αυτή τη στιγμή. Α, σε ποιον πα και μιλά, ρε αδερφέ μου, πραγματικά έχει δίκιο ο τηλεκτροατή. Δηλαδή, δηλαδή, μόνο και μόνο. Α, είδαμε μικρόφωνο, κάμερα γυγού, βούρπιδιά του μπατσιά. Δεν γίνεται. Τέλο πάντων. Και έχουμε, α, να περάσουμε τώρα στα δικά μα. Γιατί, προσέξτε, τα Υπουργεία, προσέξτε, δώστε βάση στην Πένια Τα Υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδα και του Ισραήλ Χαιρετίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους Τέλος πάντων, σε κοινή ανακοίνωσή τους Τα 25 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Και τη συνέχιση της G2G <'s> Σα <favour> επαναλαμβάνω, ξέρετε τι είναι G2G Που ξεκίνησε το 2013 Προσέξτε, πανηγυρίζουν Τα Συμβούλια Εξωτερικών της Ελλάδα και του Ισραήλ σα έχω πει άπειρες φορές τι είναι το G2G, οπότε φαντάζομαι ότι το ξέρετε. Το δεύτερο Ανώτερο Υπουργικό Συμβούλιο Συνεργασίας ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί και θα ηγηθούν ποιοι ο Νεντανιάχου και ο Τσίπρας. Κατάλαβες μεγάλε, πού είναι εκείνα τα καράβια για τη Γάζα με τις Παλαιστινιακές μαντήλες. Έχουν γίνει, ε, τα λένε αυτά, κρουαζιερόπλια με πισίνες. Ήστερε με τις παλαιστινιακές μαντήλες στο, στο λαιμό Και με το, το καράβι για τη Γάζα Ο Τσίπρας λοιπόν και ο Νετανιάχου Θα ηγηθούν για την, ε, το δεύτερο ανώτερο Υπουργικό Συμβούλιο Συνεργασίας Που θα πραγματοποιηθεί Διότι όπως σας λέγαμε και προχθές ε, Έγινε και ο Πάνος Καλά ο Πάνος μας δουλεύει χρόνια τώρα Τώρα που είναι πολέμαρχος Και είχε μιλήσει για G2G με τους Αμερικάνους Παρακαλώ Να που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ποια έγιναν ροζ οι Παλαιστινιακέ μαντήλε. Αχά. Yeah, ναι, σωστά, σωστά. Έλα, για. Yeah. Λοιπόν, θέλω να πω στον. Τώρα μου ήρθε μια ιδέα να πω στον έμπορο που με πήρε τηλέφωνο. Επειδή ε, σε δύσκολες στιγμές ε, πρέπει να βοηθάνε. Να βοηθιόνται οι άνθρωποι μεταξύ του, ε, εσεί ω μέσα μαζική εξαθλίωση εδώ τοπικά, ξέρετε αυτά που ξέρετε και πληρώνετε φαντάζομαι τι διαφημίσει σα. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο πρέπει να απαιτήσετε από όλα τα μέσα τα τοπικά είναι το εξή: Να κάνετε το εξή. Να πάρετε, να συγκρίνετε τιμέ που πουλάνε εδώ πέρα ξενόφερτα πολιεθνικά καταστήματα με τι τιμέ τη δικής σα. Και να λέτε αυτή τη στιγμή. Ξέρω εγώ ότι ο, ο ΤΑΔΕ να πούμε πουλάει την ίδια μάρκα κονσέρβα 5 δραχμές ενώ εμείς την πουλάμε 4,5 δραχμές είπα δραχμές με συγχωρήση κύριε Τσίπρα μου ευρώ Εντάξει. αυτό πρέπει να κάνετε σαν αρχή όχι για να ξεπλύνετε τη βλακιά η οποία έγινε για να μάθει και ο κόσμος επιτέλους ότι υπάρχουν μαγαζάκια που δεν είναι πολυεθνικά που δεν είναι ξενόφορτα και πουλάνε σε καλύτερες τιμές Προσωπικά λοιπόν, να σου πω εγώ προσωπικά έτσι. Από τον μπακάλι λοιπόν, που αγοράζω, αγοράζω φτηνότερο το λάδι, φτηνότερο το μακαρόνι. Επώνυμα είναι. Μην, μην πάει το μυαλό σου στο κακό, μεγάλο ότι δεν θα φάσει η μπαρίλα. Λοιπόν, μην πάει το μυαλό σου στο κακό και πάει τίποτα στο μάχι σου, διότι ξέμαθε από το πρωτοψάρι το πόκοβε στον πατσιά. Λοιπόν, τα προϊόντα αυτά που πουλάνε λοιπόν οι πολυεθνικοί, τα πουλάνε σε πολύ καλύτερε τιμέ. Μικρότερα μαγαζιά. Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε, ξέρω τι γίνεται με τον καφέ έτσι, εντάξει. Εγώ προσωπικά δεν είμαι διατηρημένο να δίνω 5 ευρώ για να πιω καφέ. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι διασκέδαση. Δεν είναι αγορά αυτό. Εντάξει. Αλλά εσεί λοιπόν που αυτή τη στιγμή βγήκαν και σα κατηγορήσαν κάνετε μια καμπάνια και απαιτήστε από τα μέσα ε, να την παίξουν δωρεάν. Συνέχεια. Να δούμε ποιοι θα σα την παίξουν δωρεάν. Την καμπάνια εννοώ. Κατάλαβες <Καιρικες> Πάντως φαντάζομαι ότι το Radio Άρτα θα, θα σας τυμπέξει την καμπάνια <Τι> Τέλος πάντων Λοιπόν αυτά και με το Υπουργείο <Τι> Παρακαλώ <Τι> Έλα <Τι> Πολύ <Τι> Ναι Ναι ναι. Θα σου το πω διαφορετικά Κάτσε να σου πω για το ιστορία. Με... Θα σου κάνω μια παραδείγμα Κάτσε περίμενα Με πήρε ένας φίλος εδώ τώρα Και μου λέει ειδικά για τους φούρνους Μου λέει τους πουλάνε προψημένα ψωμιά Σε δύο τετραγωνικά Ενώ για να ανοίξεις φούρνο χρειάζεται αυτό και αυτό και αυτό Να σου πω το εξής Α το τι χρειάζεται για να κάνεις φούρνο Να σου πω αυτό που ξέρω Είναι ότι πουλάνε ζήμε. Αιγύπτου, παλιότερα ήταν Λιβύη, αλλά τώρα στη Λιβύη δεν Κίνας καταλαβαίνεις φέρνουν κατεψυγμένες με βαθιά κατάψυξη ζύμες από την Κίνα από την ε, Αίγυπτο και στο πουλάνε σένα για ψωμί εδώ πέρα λοιπόν να σου πω και κάτι άλλο το οποίο νομίζω πρέπει να, να έχει περάσει ένας χρόνος που τοπά. τώρα το θυμήθηκα αν βρεις αυτή τη στιγμή τυρόπιτα ελληνικής παρασκευής και κατασκευής και αυτό έλα να μου την περάσεις στη μύτη να μου την τρυπεί τη μύτη πως το λένε αν εξαιρέσεις εργαστήρια τοπικά τα οποία κάνουν σε κάθε πόλη ας πούμε αυτά που πουλάνε ακόμα και φούρνοι που παίρνουν ε, βαθίας κατά είναι κινέζικες τυρόπιτες αυτή λοιπόν είναι η διαφορά ότι εμένα ο φούρνος ο φούρνο, ο, ο, σε κάθε τόπο που σηκώνει το φούρνερ από τι 2 η ώρα να ψήσει το. να φτιάξει το ζυμάρι, να ψήσει το ψωμί, δεν χρησιμοποιεί ζύμη βαθία καταψήξεω, η οποία είναι αγνώστου προελεύσεως και μπορεί να κουβαλάει τα, χει, τα χίλια δυο. Αυτ, εγώ σου, στέκομαι σε αυτή τη διαφορά μόνο. Του, εμπο, του εμπορίου ψωμιού από του πολιεθνικού που έχουν δυο τετραγωνικά, όπω πούμε εσύ, και από τον κάθε τοπικό φούρνο. Που στο κάτω-κάτω, ρε, μεγάλε, ο τοπικό φούρνο θα πάει να πάρει και μια κιλότα από την τοπική αγορά. Και δηλαδή, δηλαδή, δεν μιλάω για τον ίδιο. Θα πάει να πάρει να παντελόνι. Θα πάει να πάρει ένα φουστάνι για τη γυναίκα του. Ο, ο πολιεθνικό που σου πουλάει την κατεψυγμένη βαθίας καταψήξη ζύμη με την Κίνα. Θα σου αφήσει εδώ φράγκο για να κορσέ Για να καταλάβω δηλαδή Παρακαλώ <μήλεια> Ναι μωρέ ξέρω άσε με να τα τσαμπουνάω <μήλεια> Έλα για <yeah>. Έλα μωρέ εντάξει <μήλεια> Ξέρω μωρέ φίλε άσε με να τα, τα τσαμπουνάω Γιατί πρέπει να τα τσαμπουνίξω Για ποια αλληλεγγύη να πω <μήλεια> Που την είδε στις κοινωνίες την αλληλεγγύη Καμία αλληλεγγύη δεν υπάρχει Ένα... Δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη Αυτά τα λίγα Είχα να πω στο φίλο Αλλά την ενέργεια που σας είπα φίλοι έμποροι Κάντε τι Δείξτε στον κόσμο εσείς ότι, Δηλαδή πρέπει να αποδείξετε τώρα Ότι δεν είστε ελέφαντες Σιγά το μέσο που σας πρόσβαλε ρε Σιγά να πούμε το κύρος Του δημοσιογράφου που σας πρόσβαλε ρε Ρε πλάκα μου, κάνετε κι εσείς Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σα να πούμε. Τι δώσατε συνέντευξη στο Λάρι Κίνγκ και βγήκε ο Λάρι Κίνγκ και είπε ότι είστε πατεώνε και πρέπει τώρα να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντε. Yeah. Ρε πλε, βγάλετε μια ανακοίνωση εκεί, Κάντε μια διαφήμιση. Yeah. Ελάτε εδώ στο ράδιο Άρτα, ο θανάστα σα την παίξει χωρί λεφτά. Τη yeah. διαφήμιση, μην πάει το μυαλό σα αλλού. Yeah. Και τι κάθεστε και ασχολείστε τώρα με, με τραγικέ ιστορίε. Έλα, έλα, ανακλύκο. Yeah. Ναι, κάνα, μπράβο, μπράβο, μπράβο, Έκανα τη βούρτσα μικρόφωνο, έχεις, έχεις δίκιο. Ασχολήθηκα πολύ με το θέμα. Ξέρω, μου λέει, κάτσε μου σου λέει ένα μέλο Βασίλη από την Άουσα, είχα εκείνο που τον ρώτησα. Ξέρω δεξιού, αλλά ξέρω και λέει και πασοκόσκυλα. <κυρίζει> πιπέρι, οι οποίοι είναι νυν σιριζοφρουροί. <κυρίζει> Α, μα πιπέρι θα σου βάλω, Βασίλη. Τι κουβέντε είναι αυτέ. Τι κουβέντε είναι αυτέ. Είχαμε και άλλα θεματάκια. Λοιπόν, α, παιδιά αθωώσαν το βουλγαράκι και, και τη γυναίκα του για, τη, για το πώ θα ενέσχεσαι. Έλα μου, κάτι λογαριασμό του είχε κάνει ο μπαμπάς στο εξωτερικό και δεν ήξεραν τα παιδιά. Και σε παρακαλώ πολύ, τώρα με αυτά θα σχολιόμαστε. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα. Αυτά δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι να θα παίξω το, το μπάρμπατο μπαναή. Γιατί εκτός το ότι αρέσει στο Σάκη Αρέσει και στο φίλο μου το Χρήστο Το Σωτήρα μου ε, Να τους το αφιερώσω oh. Και σε όλους εσάς που κάνετε ακρόαση Και να γυρίσουμε να κλείσουμε Μπαρμπάγο δαί, το ξακουστό το βαναί, Κάμαρίκια και ασηγλύκι, στη μεση του χωστό, μουστακί μαύρο γυριστό, καφέ αμάν και αγάπη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 ο δρόμος, καμπάλασε λίγνο παρί. το μάτι του θολοβαρύ, πάτουσε και τρεμε ο δρόμος. Σα κυρισμένος μια βραδιά, ποιος ήταν άντρα με καρδιά, τον βάρεσε η τρέλα και μπαμ και μπουν τις μπιστολιές Ξεσήκωσε τις και σπάσε δυο μπορτέλα Το έχω σαν λάχεν ναι ένα σαν μικρό Yeah, give. Σαβό, και είναι μου η τσεβό Είχαν συχνά πελάβνες Γιατί μας βγάζαν αμπανιές Πως του σπίτιου μας στις γωνιές Κρύβαμε κατυρμάρ Για κάποιο δίληνο μουντώ, μα τον έφερα, Βγει ο δρόμο, τα μάτια σε λίγνο παρή. Το μαντίδο και τρέμε ο δρόμο. Και πριν χαράξει η αυγή, και πριν ο ήλιο καλοβγεί το στολισμένο στην κάσα τον κλέζες μες και βαλί το μπαρβαμού το μπανάι πήρει το ρκιάνασσα τον εφαγεν για παστρικιά μια του παλιά γαπητικιά. Φερήμε αγάπη, γιατί ο μου θαρών, Φρυφάντηστα και από καιρό. Με την αγκέλα του αράβου. Την Παραλίτη την αυγή, βγάζει η Τουρκιά διαταγή, όχι έρχανας να κλείσει, μη σκοτώθει καλός ραγιάς, πάθασε κλαίτια της καρδιάς, και η Ρωμιώ Μα βρίσκει και ο Παναή από τα κίττα πια τη ζωή. Α έχει η ψυχή του. Αυτόν που έτρεπε η Τουρκιά, τον έφαγε αγαπητοί και πήγε τσαμπά η ζωή. Αυτά λοιπόν με τον Παναή <coughs> με συγχωρείτε <laughs> Δεν έχουμε άλλο τι να προσθέσουμε <laughs> Ευχαριστούμε πολύ για, τις, για την επικοινωνία Τις παρατηρήσεις Και για την ακρόαση πάνω απ' όλα Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας <σχερές> Σε παντού, σε παντού,